Αγαπητοί ταξιδευτικοί, κι εμεί να, ναι, μιλούδε, θαλασσά, να Και αυτό το καλοκαίρι θα είναι με λόγια, μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Πολύ ωραία. Για μας, μωρό μου Ποιος μωρό μου ποιος Με χρώμα θάλασσή Θα ζωγραφίζουμε τον έρωτα παρέα Μια στη χάρπα παρέας Σαν τον μου Ωραία Πολύ ωραία Ωραία Με σ' μου παρέα Τώρα παρέα είμαστε Ωραία Πολύ ωραία Μαζί Αγοράζοντας τώρα ένα οικόπεδο σχημαγευτική κινέτας. Μεθέα, Από πού? Από Αίγιο! Από Αίγιο! Πέλαγος! Πολέα. Πολύ ωραία! Συνδυο, μολό, Κάθετε τώρα και τρώγατε να ακόμα. Ε, δεν είναι κακό Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι.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 Άρα, αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μα συνοδεύει όλη τη εδώ. Και βέβαια, μπορεί κανεί να διώσει και αυτή την εμπειρία. Αυτό που μπορώ να σα πω, ακούγεται και ο λίγο οξύμορο, χωρί κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. <χω> χωρί κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Κάνουμε τα πάντα φέτο και λόγω της πανδημία να έρθουν τουρίστε εδώ, στην Ελλάδα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 Ανοίγουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Ελλάδος στον κόσμο. Πολύ ευχάριστο και αυτό, πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά με τα έχουμε ανοίξει και αν δεν έρθουν δεν πειραζεί ας το ζήσουν από εκεί. Σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούσαμε χτες από τα πολύ επίσημα, πιο επίσημα δεν γίνεται κυβερνητικά. Χίλη... Δεν είπε μόνο αυτά, είπε και άλλα. Μίλησε για εσάς, για εμάς, για όλους τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι σε συνέχεια αυτών που έχει πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο υπουργό ο κύριος Βρούτσης τη εργασία και τη ανάπτυξη ο άλλος, η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά η κυβέρνηση αυτή των αρίστων ε, προστατεύει τους εργαζόμενους, μοιάζεται τους εργαζόμενους θα κάνει τα πάντα και έχει κάνει τα πάντα για τους εργαζόμενους Αναγνωρίζω απόλυτα ότι σήμερα το κυρίαρχο συνέστημα στη χώρα είναι η αβεβαιότητα Μπράβο. Ο φόβο. τι θα συμβεί Φέτο το καλοκαίρι, που θα πάει η οικονομία μα, πια θα είναι τα εισοδήματα του οικογενείου των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαρτημένοι ε, από τον ε, τουρισμό, τι θα γίνει το χειμώνα πώ θα μπορέσουν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να γνωρίζετε ότι ω κυβέρνηση έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μα για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο τη εργασία. <συστηνή>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 τον κόσμο τη εργασία. Κάθετε, το ένα φουντούκι και δεν ήταν κακό. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε, Ένα φουντούκι. Έτρωγε φουντούκι. Βγήκε στο παράθυρο άδων το πρωί στο Μέγκα και έτρωγε φουντούκια. Αλλά συνέχισε τη σύνδεση κανονικά γιατί είναι τα κανάλια, οι συνδέσει, τα link. Είναι το σπίτι του. Αυτό είναι το πραγματικό σπίτι. Εκεί κάθεται περισσότερε ώρε. Στο κανονικό σπίτι πάει ελάχιστε ώρε, σαν λίγο να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 Μπορεί να πέσει όλο το, το ναυτικό τη Τουρκία και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. <Τι> όλο το τοντοναυτικό τη Τουρκία και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. <Τι> Σε 10 λεπτά. Και να μην ξαναβγεί Κουνούπι και Ρουθούνι. Εκεί λοιπόν να τους βυθίσουμε και να φύγουν οι Μογκόλοι στέπες της Ανατολικής Ασίας. Επειδή θα πάρει 10 λεπτά ο πόλεμος και θα λήξει, για 10 λεπτά τώρα να μιλάμε δεν τίποτα, είναι σαν να δίνεις αίμα.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 Τα οποία έχουν καλλιεργεί στον Έλληνα την περήσει τον πόλεμος είναι πράμα. Τα οποία έχουν καλλιεργεί στον Έλληνα την περήτηση τον πόλεμος είναι πράμα. Δεν τρέπον οι άθλη έχουν καλλιεργήσει μια τέτοια πεποίθηση ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι καλό πράγμα. Αν κάτι είναι ο πόλεμος, είναι καλό πράγματα. Βγαίνει και στον πόλεμο.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 Του γεωτρύπανου. Βύθιση, ναι! Βυθύστε το πλοίο, τέλο! Βυθύστε το πλοίο, τέλο! Δεν υπάρχει άλλη λύση, καταλάβετε το! Και δεν είμαι πολεμοκάπηλο ούτε πολεμοχαρή! Ε, δεν είπε κανεί κάτι τέτοιο προ Θεού, το τώρα εδώ, να ισχυριστεί ότι είναι πολεμοκάπηλο ή πολεμοχαρή. Πουλάει πατριωτισμό από την ασφάλεια τη Αθήνα, γιατί δεν θα πάει ο ίδιο εκεί και κανένα συγγενικό πρόσωπο. Θα πάνε παιδιά, νέοι, ναι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 Λοιπόν, αυτό είναι εθνική επιτυχία κύριε σκουρι. Δεν είναι επιτυχία μόνο του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη. Είναι και δική σας επιτυχία.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 Yo no sé lo que sentí cuando él ya me miró. Su esclavo es un atroque. Cari pelí, mi perí, mi pelín. Diz ahí te la evo. Portocaña frikís. Es mientanera, está prohibida para mí. Diz aí se ego. Tomates turquías. Pero yo la quiero, yo la quiero hasta morir. Hasta fil días. Pero yo la quiero, yo la quiero hasta morir.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 Φουντούκι κάθεται τώρα ένα φουντούκι και δεν τα πιάκο. ακόμα ε, Δεν είναι Ένα φουντούκι Έτσι λοιπόν η Μπέτη Σκούφα είχε καταγγείλει και το τον παγκοσμιοποιημένο Τη λέξης Καπιταλισμό Τα είχε καταγγείλει όλα και τώρα άρχισε να καταγγέλει σιγά σιγά Τον ύποπτο ρόλο των αγγλικών και τη σύνδεσή τους και διασύνδεσή τους με τα αμερικανικά και αγγλικά προφανώς, συμφέροντα. Έχουμε δει κάτι συσκευασίες που γράφουν περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Εδώ ο Υπουργό Άδωνις Γιοργιάδης περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Κάτσε, δεν τρώγα ένα φουντούκι και δεν θέλω τα ε, Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? Ένα φουντούκι. Ά, Ά, σαν εντάξει. τον Κώστα να έμνηστο, δεν πειράζει, μια χαρά. Μαμά! Μαμά, τα φουντώκια μου, μου χρειάστηκαν τα φουντώκια Άλλος δεν τρώει το βουτσά, φουντώκια μου Όχι ίσα απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός Ακού ήρθε εδώ η και την έδιωξα Την είπα μη ναι, άμα μη είπε Και απλώς μου ήρθε Κάσετε τώρα ένα φουντούκι και δω να τα πιέκω. Ε, δεν είναι κακό. Τι τρώγατε. Ένα φουντούκι. Φουντούκι, βανίλια, καραμέλα. Έχουμε. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό ανοίγουμε... Ένα φουντούκι. Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και το φετινό καλοκαίρι θα είναι... Ένα φουντούκι. ένα στα Και παρουσιάζουμε την Ελλάδα μέσα από... Ένα φουντούκι. Εδώ η όπως κάθε μέρα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 ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα Ισπανός, ποιητής, δραματουργός έχει γράψει θεατρικά δεν έζησε πάρα πολλά χρόνια γιατί το 1936 οι φασίστες του Φράγκο τον έπιασαν έξω από τη Γρανάδα δεν ξέρουμε σε ποιο ακριβό σημείο δεν έχει βρεθεί ούτε τάφος ούτε τίποτα και τον σκότωσαν αυτό το παγκόσμιο σύμβολο Ειρηνή, ε, ε, ε, ε, τέχνης, πραγματική ουσιαστικής ε, και ε, ε, σύμβολο κατά του φασισμού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 στρογυλά, να ρίχνει νερό να στρώσει και να το χτύγει Κάτω στη σακροποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν, κάτω από τα κλόνια μια στελιά σχοροπυλάκι και τον πιάνου.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 ε, υπάρχουν και οι σχεδιαστές μόδας, δεν τους ξέρουμε όλους που έχουν και καταστήματα στις μεγάλες πόλεις και καταστήματα με τις βιτρίνες τις ωραίας. Ένας από αυτούς είναι ο Μάρκ Τζέικομπς αν το λέω σωστά δεν τον ξέρω καν τους πάσανε, έτσι λέγεται, ωραία τους πάσ... η Χριστίνα Γκέλα και τα ξέρει γιατί ντύνεται από το Μάρκ Τζέικομπς τους πάσανε ε, τώρα στα επεισόδια ε, τους πάσανε το, το μαγαζί και έκανε μια δήλωση θα περίμενε κανεί, γιατί το βλέπουμε και εδώ στου δικού μου, να καταγγείλει τι διαδηλώσει, του μαύρου, του Αφροαμερικανού που διαμαρτύρονται και λέει. Σα τη διαβάζω ολόκληρη. Ποτέ μην του αφήσετε να σα πείσουν ότι ένα σπασμένο τζάμι ή μια περιουσία είναι βία. Η πείνα είναι βία. Το να μην έχει σπίτι είναι βία. Ο πόλεμο είναι βία. Το να ρίχνει βόβε σε ανθρώπου είναι βία. Ο ρατσισμό είναι βία. Η ανωτερότητα τη λευκή φυλή είναι βία. Το να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι βία. Το να μολύνει το νερό για το κέρδο είναι βία. Οι περιουσίε μπορούν να αντικαταστασταθούν. Οι ανθρώπινε ζωέ όχι. Αυτά είπε λοιπόν ο άνθρωπος που είχε ζημιά που θα πληρώσει επειδή τους πάσανε μέσα στα γεγονότα, μπορεί να του λεϊλάτισαν για την πολιτισμόδαση σε αυτή η λέξη και το μαγαζί και έκανε αυτήν ακριβώς εδώ την δήλωση Με αυτή πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού Σε λίγο είμαστε εδώ Έλα, αποστολή! Λουγω πρόταση για την εκπομπή. Μετά τον, ε, τον παλούρδο που βγαίνει και λέει τι ειδήσει. Ναι. Να βγαίνει ο τσολιά και να μα μετράει πόσε μέρε μένουν για να κλάψει την παζιάνα. Να κλάψει την παζιάνα? Ε είναι ένα μήνα περίπου. Ναι, ρε παιδί μου, θα είναι μια αντίστροφη μέρα. Θέλει να δει του τζάμπο τη διαφήμιση, θυμάσαι. Τόσε μέρε για τα Χριστούγεννα ξέρω εγώ. Μπράβο, τόσε μέρε για το Μπασιαννα. κλάμα τη παζιάνα, εντάξει. Ναι. Να μην βάλω και τόσε μέρε για το χειροκρότημα τη Μαρέβα. Ε, αυτό δεν ξέρω, με κάθε τόσο. Για κάπου, για κάποιον, κάτι Βάλε Δη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 προσγείωση απορώτους ανθρώπους που είναι στις υπηρεσίε αυτές δηλαδή έτσι πραγματικά και προσγείωση με το ελικόπτερο που είχες πάρει που Α, έκανες ναι. την ώρα του λαού εκεί πέρα που έκανες την προσγείωση που ζήτησες για να προσγείωσει το ελικόπτερο ναι, ναι, ναι. η γυναίκα αυτή ήταν απίστευτη εντάξει είπε μια αλήθεια στο τέλο για του 300 βλαμμένους αλλά εντάξει τι να κάνουμε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 Πήρα να μπω άκουσα μόλις το ποίημα του μικρού της το πόσης συνδυασμό με τις τελευταίε ανάθες του συνανθρώπου μας και τα τα κλάματα. Ναι. Ε, τι κάνετε. Καλά, εσεί. Καλά, και εμεί. Ωραία. Λοιπόν, θέλω στυλιστικό σχόλιο. Στιλιστικό, για ποια? Για ποιον? Ε, να μου σχολιάσει και γραβάτε το κουτσούπα σου, είπα. Α, την Πουά. Πουά, την ο γενικό γραμματέα. Δεν λέω, αν και είναι στυλάτο, θα το δεχτώ, Αλλά είναι περσινή μόδα το Πουά. <laughs> <laughs> Όχι, ρε, το Πουά είναι διαχρονικό. Μην είναι, είναι μην εντάξει, είναι. ναι, αλλά έχει περάσει. Είναι περσινή. Φέτο είναι το κοτλέ <laughs>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 Κάσετε τώρα ένα φουντούκι και δω να τα πια ακόμα ε, δεν είναι κακό Τι τρώγατε <συσχε> Ένα φουντούκι Α, Σαν ετάξει. τον Κώστα Βουτσά, τον αείμνηστο, δεν πειράζει μια χαρά Μαμά! Μαμά εσύ! Άκουνας τα φουντούκια μου, δεν μου χρειάστηκαν τα φουντούκια Άλλο δεν τρώει από το βουτσά... φουντούκια μου Όχι, <συσχε> ίσα ίσα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός <συσχε> Να με κάνεις το κομματάκι και ο Βάτρος που με το θύμισαν!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 Αν έρθει ο Σιριζέος, το λέω πέντε λεπτά πέντε λεπτά ναι, σας άρεσε. Oh, το <μ *ς> τι να μ άρεσε. τους σε 30 δευτερόλεπτα. φίλε, μεγάλοσε. Γέρασα, ε. Δεν τον Ας... να τον... τον παγάσα. το, Άσε, που το... Μου το άφησε <μ *ς> για εκπληξούρα στο τέλο ότι είναι ρε, φίλε, τώρα που τον ακούω, εντάξει, εγώ τον ακούω και, ακούω και του είναι και λίγο πόλεμο στο βαρουφάκι για να, μην, για να μην χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά δηλαδή. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική πολιτική είναι, είναι αυτό, αυτό το... το ήθος. τη συγκεκριμένη αριστερά, είναι αξεπέραστο αυτό το ήθο. Το έβγαλε, το έβγαλε τώρα αυτό με την ακρίβα. Ναι, καλά, αναβλύζει το... Περι... αυτό το ήθος. Περιέγραψε ακριβώ τη διαφορετικότητα του νεοδημοκράτε. Αυτό, αυτό τώρα εντωμεταξύ και... είναι ανεθμεροκάμα του ή είναι για ψίχουλα. Ε, κοίταξε, τέτοιο βλάκα ε, εθελοντή είναι. Τέτοιο βλάκα θα πληρώνεται το πιθανότερο. Τέτο βλάκα ε, μπο, Μπορεί, μπορεί.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 Μες στις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που εβάδιζε μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Πρωθυπουργό Μαλάκα, από το Ιμαδόλο που λέει ποιο είναι, βάλω τον Κυριακό Μητσοτάκι να λέει κάτι δικά του, βάλω την ταινία που λέει εσύ το διάλογο και εσύ, και έχω στο τέλο το τύπο που λέει Εσύ κατά να πιάνει, Ξάρετε να γίνεται και τέτοια. Όλε οι αντιπολιτεύσει κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Ποιο Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα Ναι, ναι, ναι Νιώθω και εγώ μαλακάς Καταπληκτικό Αις το και εσύ Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκη, ποτέ ρε ποτέ Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλακά Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε Να υψώσω το κεφάλι στα στροφώδιστα διαστήματα Θα πείτε τα στρά είναι μακριά, κι η γη μα τόσο Θέλω να μου βάλεις μπάμπι που λέει ότι το νερό είναι πάρα πολύ φθηνό γιατί είναι, θα είναι πάρα πολύ επίκαιρο σε πολύ λίγε μέρες. Είναι ήδη επίκαιρο, άσε. Το βλέπεις. <Συσκέντα> το νερό νεράκι. Ε ε ε ε εκεί θα καταλάβεις τα δέσποτα που πάνε στις λιμνούλες του υπονόμους και ρουφάνε. Εδώ πέρα στο, στη Μαγούλα είναι προ το θριάσιο. Ε, Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Προχτέ τους έσπασε και ένα αγωγό. Ε, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ είπα ότι ο τρόπο με τον οποίο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 Τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Καλά μαλακάς Δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύμε το σωστά. Τρέχει με Τόσες προτάσεις κάνουν. το νερό στα Λοιπόν, Αγόρι μου, θέλω να μου βάλει μια παραγγελία την Παρασκευή. Το Κύπριο, το θυμάσαι. Το Κύπριο, ναι. Ναι, ναι, το θυμάσαι έτσι. Ο κύριος Ποιος? Το, το, το κύριο Κύριε Απόστολο. Ποιο? Αποστόλη. Το από τον Κύριε Απόστολο, πώ είχαν στο Αποστόλη, τέλο πάντων δεν πειράζει, για πε. Προ... Σου είχα δώσει μια παραγγελία να βάλει το Κύπριο. Ωραία, δεν τον έβαλα. Δεν την έβαλε, Μωρή Μαλάκα, δεν την έβαλε. Πω, από τι κλάση μου έφαγε και. Γιατί δεν την έβαλε. Σε έγραψα. Έχασες. Σε έγραψα, δεν ξέχασα, σε έγραψα. Με έγραψε. Ναι, εγώ. μπορώ να σε ενημερώσω και πού. Και εγώ, κι εγώ. Εσύ πω, ε, εσύ πήρε yeah. να το ζητήσει και παίζει και πίσω. Τώρα να παραπονηθεί. Πού έγραψε ακριβώ. Ε, εγώ σε έγραψα. Ε, εντάξει, με έγραψε. Ωραία, και... θα στο βάλω την Παρασκευή που έρχεται, έλαγια.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 Κι... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό Και απ' την αμόχωστον θα αρθείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκας Δεν δε Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών Ποιον διαγωνισμόν Αυτό με τον περιβάλλον Εσύ είστε Τσίπριος αδερφός Εμείς ήμασταν από την Κύπρο Ναι καλά μπαμ κάνει Πατρίωτες ναι, ναι, τι θέλετε, Πατριώτη, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό για το περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδελφή πατριώτη. Ναι. Ε, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Η Ελληνούρια. Ο ίδιο. Ε, δεν σ αναγνωρίζω το τηλέφωνο. Βήμα βήμα το πάμε. Ε... Για πάμε παρακάτω. Σα χρόνια φίλε. Και δεν έχει καταλάβει. Χριστό. Δανή, έχω... Πώς? Σα ακούω χρόνια λέω. Σ Μπράβο, χρόνια. πάντα τέτοια καλή ακόμη ε, Σε πέραν από Δανία. έχω μεταναστεύσει πέρα, Θα να για δεν κανένα. πιο πολύ Άρα το κύριος θέμα. Βάλε ή το μικρόκοσμα του... Το μικρούτσικού. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένα άνθρωπο που τον ποδίζουν να μπαντίζει. Για το George Floyd. Ναι. Έτσι. Ή το αερικό αμαθές. Όσες και αχτιζούν φυλάκες. Κι ανοχλείστε με ναι. όλου μα είναι αληταριό. πολο θα δραπέτε. Το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα αντιλαλ... ή το αντιλαλούν οι φυλακές. Για το πρώτο Έχω είμαστε αυτό. ακόμα, το πρώτο περνάει, Ναι. Αντιλαλούμε, Αντιλαλούμε. And il me la guess, and vene, Ή, το, ή τη λευτεριά του βέμβηλο. Και ε, ε, είναι και πολύ ταιριαστά μεταξύ του. Λοιπόν, έγινε να σε καλά. Ράψαμε το στόμα μα σε απεργία πείνα. Βάλαμε φωτιά στο κέντρο τη ακτίνα. Ατέξαμε το κρύο, τα φάρμακα με δόσει. Σε μπλε δωμάτια, και καθυλώσει. Μα πλάσανε σαν να ήμασταν κομμάτια πλαστελίνης Σε εξάμινε ενέσει, αλλοπερτίνη. Παραβίασα την άδεια και ωρού αποφυλάκηση. Γυρίσαμε παρέα, όλα τα κέντρα κράτηση. Καλημέρα σε όλα τα πρόβατα τη Ελλάδο. Ναι! Καλημέρα εκ μέρου των προβάτων. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να βάλει το βρούτσι που λέει Κανένα εργαζόμενο δεν θα μείνει απροστάτευτο επί Νέα Δημοκρατία. Καλό αυτό το ανέκδοτο. Όντως. Και να, και να βάλει για απάντηση και όλε αυτέ τι μαγικέ που όλοι όλα αυτά τα χρόνια επί σύριζα υπέρ των εργαζομένων. Στο τέλο να βάλει αυτό και κάθε φορά να βάζει αυτό να είναι από την μαγούλα και τον άλλον να με το θυμιατό από τον πυρεά. Κανένα okay. okay και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαινε να επαναπροσληφθούν και από κείνου οι οποίοι δεν ήταν υποχρωμένοι η επαναπρόσληψή του, δεν θα μείνει απροστάτε από την κυβέρνησή μα. Εάν με ρωτάταν μπορεί να ζήσει κάποιο με 586, θα σα πω πολύ δύσκολα. Ρε, μίτσο, παι, θυμιά, πέσαμε, ρε, Μακάρι όμω, να είχαν όλοι οι Έλληνε τα 586. Άσου, μπο, με, με, ξέρεις, και Καθολική πω, με μου πλάκα. απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Κι ότι άμα από εκεί, τον Καταδικάζο με τον πιο απερίφραστο τρόπο τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, τη βία και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Θα Έλληνα φορολογούμενε πλήρωνε! Αντε και γάζει σπίτι σου γάζει μου άρχισε. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή τώρα που σα ακούω εδώ όλα τα καλά λόγια που έχουν πει όλοι οι Πορθυπουργοί στην Ελλάδα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Πολιτιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς.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 Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Είναι καλό να ενισχύουμε τις δικέ μας δυνατότητες γιατί θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή ντρόνς με μία βάση στη Λάρισα. Έλα. Με τρόμαξε μόνο μα. Καλό, δεν του κόψω και πήγα να το κλείσω. Γιατί πει να το κλείσει. Έτσι πήρε για να το κλείνει. Φάρσε, κάνει. Κάνω αναπάντητε, κάνω αναπάντητε. Και... Αναπάντητε, τι σε παίρνω πίσω, ξέχνατο. Λοιπόν, αποστείλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για κάνα. Με αφορμή τη σημερινή μέρα που είναι μέρα μνήμη για το Hikmet Και με δεύτερη αιτία, βασικά. Όχι αφορμή, με αιτία. Τα γενέθλια τη γυναίκα μου που είναι την τρίτη. Να τη πω ότι την αγαπάω. Έχω ακούσει κοιλότε και κοιλότε. Να παίρνει να κάνει αφιέρωση στο ραδιόφωνο. Δεκο αιτία του 90. Στον τζερόμπου μου. Έχω τους λόγους μου. Έχει του λόγου, έχεις κάνει μαλάκια; αλλά αυτό υποψιάζομαι. Όχι, ρε, όχι, είσαι, είσαι, Κάτι είσκαν Το αντίθετο σου λέω. Α πω την αγαπάω και θα το, τον αλλάξουμε τον κόσμο. Θα την Λε, αλλάξει τη γυναίκα σου. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, ρε, θα τον, τον με, κόσμο. Την ίδια με την ίδια γυναίκα. Βέβαια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν Θα τον τον κόσμο Σκληρό καλσόν, ο ΠΑΚ να πάρεις, να μην σκηστεί εύκολα Ρε αλλάξουμε, σου λέω εντάξει, θα περιμένω, εδώ θα είμαι Όχι, δεν θα είσαι, εκεί μαζί θα είμαστε Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτη Που δεν είναι αρμένη σαν με ακόμα Το πιο όμορφο παιδί Μεγάλο σε πιο mort φε τις πιο mort φε με. με. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, ρε φίλε, αλλά με προλάβατε. Ήθελα να βάλετε το μικρό κόσμο και, και τα λόγια του George Λόιτ. Αλλά μόλι τώρα το έπαιξε ο θύμιο. Τώρα τι να σε κάνω, Άριε, θα στο βάλω μια επανάληψη. Θα να Ξαναβάλω μια επανάληψη την Παρασκευή, αυτό ήθελα να σου πω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβεβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένα άνθρωπο που τον παδίζουν να παδίζει. Yeah. Santrobos put on my <laughs> what do you want? I can breathe. get in the car. Get up, get in the car, in the car right? I can breathe. <laughs> please, please, please, please, please, please, man, please, please, ah. Ah, please, please, some water or something, please, please.